και η γιαγιά μου ήταν δασκάλα και διατηρούσε μια βιβλιοθήκη εκεί στο χωριό, στο, στο πρώτο χωριό, α πούμε που μένανε. Διατηρούσε μια μικρή βιβλιοθήκη σε πολύ καλή κατάσταση. Ε, μετά χάθηκαν όλα αυτά. Ε, μετά που θέλανε να φύγουνε ε, ανάγκασαν τον πατέρα μου που να φορέσει μικρά κοντά παντελονάκια για να φαίνονται πιο μικροί και τα, τα αγόρια. Τώρα γι' αυτό ήταν, ήταν σκόπιμο για να μπορέσουν πούμε, να τα πιο εύκολα. Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί έγινε. Για να μπουν πιο εύκολα στα καράβια να φαίνονται μικροί. Και έβλεπα την καταστροφή ας πούμε, που χάνονταν οι περιουσίες τους, τα πάντα και ο ξυριζωμός. Ε, Άπισαν τις αναμνήσεις τους. Και με πόνο, α πούμε, μπήκαν σε κάτι πλεούμενα μικρά, γιατί τα καράβια τα βρετανικά και τα γαλλικά δεν, τους, δεν μπορούσαν να τους πάρουν. και έτσι με κάποιες δυσκολίες έφτασαν στη Μητυλίνη. Στη Μητυλίνη επειδή... Έφυγε όλη η οικογένεια δηλαδή. Έφυγε όλη η οικογένεια, αλλά υπήρχαν και α... ο, παππού. ο παππούς ο οποίος έμεινε στην Τουρκία δεν ξέρει δεν κανείς τι έγινε.